Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος αδελφοί μου διότι για μια ακόμα χρονιά ο Κύριος μας αξιώνει να βρισκόμαστε στον ιερό αυτό χώρο και να αρχίζουμε μια καινούργια προσπάθεια καρποφορίας σποράς και καρποφορίας διότι αυτό το στόχο έχει η αίθουσα αυτή. Ο στόχος μας δεν είναι να διακρινόμαστε, δεν είναι να μας πει μπράβο ο κόσμος, να πάρουμε επένους και επαράσημα από τον κόσμο. Ο σκοπός μας είναι... Να υπάρξει καρποφορία του Λόγου του Θεού. Ο σπόρος ο οποίος θα πέφτει να βρίσκει καρδιές με χώμα, καστανό χώμα, για να αποδίδει και καρπό. Διότι θυμάστε στην παραγωγή που θα ακούσουμε όχι αύριο νομίζω την άλλη Κυριακή από το Ιερό Ευαγγέλιο θα δείτε ότι ο Κύριος παρουσιάζει τέσσερις περιπτώσεις τέσσερις καρδιές, τέσσερις λογιών καρδιές η πρώτη είναι η καρδιά εκείνη που είναι δρόμο και περνάει ο κόσμος και πατάει το σπόρο Κερκόλια τα πουλιά και τον τρώνε. Η δεύτερη καρδιά είναι εκείνη η καρδιά που έχει πέτρες και πάει ο σπόρος επάνω λίγο ριζώνει αλλά μετά βρίσκει νταμάρι και δεν μπορεί η ρίζα να προχωρήσει και ξεραίνεται. Η τρίτη καρδιά είναι η καρδιά με τα αγκάθια που άμα πέσει εκεί ο σπόρος θα φυτρώσει μεν αλλά θα πνιγεί μετά από λίγο γιατί τα κάθια δεν θα τον αφήσουν να μπλαστήσει και η τέταρτη καρδιά εκείνη η καρδιά η πραγματική, η σωστή καρδιά η ευλογημένη καρδιά είναι εκείνη η καρδιά η οποία δέχεται το σπόρο τον καλλιεργεί και καρποφορεί ο σπόρος και αποδίδει καρπών εκατοταπλασίωνα όπως μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός μας σε αυτήν εδώ την αίθουσα ο σπόρος ο λόγος του Κυρίου που θα πέφτει άπαγε τις βλασφημίες, να μην πέσει για να δοξαστώ εγώ να δοξαστεί ο συλλογός μας όχι να πέσει για να καρποφορήσει για να δοξαστείτε εσείς εσείς τα δοξαστείτε εάν ο λόγος του Κυρίου καρποφορήσει και αν κατά την ημέρα της κρίσεως που θα παρουσιαστούμε στον Κύριο θα έχει η καρδιά μας να επιδείξει καρπόν, τότε θα έχουμε να λάβουμε και των μισθών της καρποφορίας τότε οι καρδιές αυτές οι οποίες καλλιέργησαν το λόγο του Κυρίου θα έβρουν ανταπόδοση κατά την ημέρα της κρίσεως. Και ο μισθό θα είναι όπως είπε ο Κύριος, πολύ της ουρανής». Όχι μισθός εδώ, ευρώ, όχι τέτοια. Μισθός πνευματικός, μισθό ασυγκρίτως ανώτερος από τα ευρώ. Μισθός ασυγκρίτως ανώτερος από τα χρυσάφια και τα πριλάδια του κόσμου τούτου. Επομένως, χαίρομαι χαίρομαι γιατί ξαναβρεθήκατε εδώ και επειδή ξέρω το ζήλο σας και την καρδιά σας σας λέγω ότι πολλοί ακόμα δεν το μάθανε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υποχρεούστε όλες σας να εκστρατεύσετε και να ενημερώσετε ούτως ώστε η αίθουσα να γεμίσει. Η αίθουσα να γεμίσει για να αποξάνεται, είπαμε, το όνομα του κυρίου. Εφέτο έχουμε δέκα χρόνια, συμπληρωμήκαμε στο 11ο. Το, το ξέρετε τούτο. Δεν το ξέρετε. Δέκα χρόνια δουλεύει τούτη η αίθουσα. Δέκα χρόνια, 1995, την ανοίξαμε. 2005, κλείνει τώρα, μπαίνουμε στον ο χρόνο τώρα. Και αν με ρωτήσετε ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο εμένα με ικανοποιεί περισσότερο στην αίθουσα αυτή, θα σας απαντήσω ότι εκείνο το οποίο εμένα πραγματικά με συγκλονίζει είναι ότι στον χώρο αυτό, τον οποίο ο τον διδάσκαλός μας τον άφησε ημιτελή, δεν πρόλαβε να τον τελειώσει και εμείς, με τη χάρη του Θεού, ευτιάξαμε, ολοκληρώσαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την αίθουσα στην οποία βρίσκεστε. Αυτό το οποίο με συγκινεί είναι ότι ο χώρος αυτός έχει πάρει ζωή. Οι ευχές του δασκάλου μας που πιστεύω ακράδαντα ότι είναι διάπυρες προς τον Θεό και αυτό το έχουμε πλέον με παραδείγματα με θαύματα που μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι διαπρέπει ενώπιον του Θεού και ότι πρεσβεύει συνεχίζει να προσεύχεται Αυτός και κρατάει αυτή την αίθουσα ανοιχτή και Αυτός είναι ο οποίος και σας μαζεύει Αυτός είναι ο οποίος και με βοηθάει και μένα στο έργο αυτό γιατί είναι δύσκολο το έργο είναι δύσκολο μην νομίζετε, Τιμόθεος το πήρε σκηνή κορδόνια είναι δύσκολο αδελφοί μου και κουραστικό εγώ γερνάω σιγά σιγά μπορεί κάποιες από εσάς πω στιγριές, να με βλέπετε λίγο νεότερο αλλά και εγώ γερνάω κουράστικα. αυτή τη δύναμη ποιο μου τη δίνει δεν είναι ένα κήρυγμα τούτο που κάνω εδώ να με συμπαθάτε το θα το πω Πόσες μέρες έχει η εβδομάδα Έχει 7 Ξέρετε πόσα κηρύγματα την εβδομάδα κάνω 10. Περισσότερο και από τις ημέρες Κουράστηκα Είναι κούραση Τη δύναμη τη δίνει άλλος Αυτός ο οποίος Χορηγεί Και να εύχεστε Και εσείς να εύχεστε Και εγώ θα εύχομαι Και εύχομαι για σας εγώ Σα το έχω παρακαλέσει κι άλλη φορά να εύχεστε και να παρακαλάτε τον Θεό και δύναμη να μου δίνει και ταπείνωση να μου δίνει και το παράδεισο να μην χάσω όπως και εσείς το ίδιο. Σπορά λοιπόν έχουμε και φέτος. Ανοίξτε τις καρδιές σας, καλλιεργήστε τις καρδιές σας, μην γίνετε που μου έλεγε η γιαγιά μου κάποτε μη διαλέγετε το σπόρο ότι σας δίνει ο Κύριος να το παίρνετε όλον σπόρος του της Αγίας Γραφής για πέταμα δεν υπάρχει προσέξτε το καλά αυτό γιατί εδώ κολάστηκαν η αιρετικοί και εδώ επιτρέψτε μου τη φράση την πατάνε πολλοί χριστιανοί γιατί διαλέγουν εκείνο που τους συμφέρει και το άλλο το αφήνουν στην άκρη. Όταν θέλουμε ειδικά να κάνουμε το δάσκαλο στους άλλους είδες τι, τι λέει ο Χριστός παπά αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ναι ωραίο εσύ τους αγαπάς ή τους εχθρούς. Ωραία. Το λόγο του Κυρίου να τον μάθεις καλά να τον βάλεις μέσα στην καρδιά σου καλά να τον εφαρμόσεις πρώτα απ' όλα για να αποδώσει καρπών εκατονταπλασίων ο λόγος λοιπόν του Κυρίου ό,τι υπούμε εδώ είναι λόγος Θεού είναι λόγος προς φύλαξη λόγος προς καλλιέργεια λόγος προς καρποφορία λόγος που δεν είναι για πέταγμα προσέξτε το αυτό διότι άμα είδες τη λέει η Αγία Γραφή άμα και το πέταξες θα φας ξύλο. έτσι λέει ο γνού και μη ποιή σας πολλά. πολλάς αφού τόμαθες ένας κοσμικός όξο που δεν τα άκουσε και το παραβιάζει έχει δικαιολογητικά εσύ όμω τ' άκουσες, το ακούς το λέμε, το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε το ξαναπαναλαμβάνουμε δεν είναι για πέταμα ο λόγος του Κύριου και δεν έχεις το δικαίωμα είπαμε να διακρίνεις και να πεις αυτό είναι καλό, το κρατάω το άλλο το πετάω γι' αυτό είδατε τι είπε ο Κύριος δεν είπε γίνεται καλύτερη από ότι είσαστε τι είπε Τέλειοι γίνεστε Το καλύτερο τι σημαίνει Από χτες μέχρι σήμερα Έκανα μια μικρή βελτίωση Κάτι διόρθωσα Δεν θέλει αυτό ο Κύριος Ο Κύριος θέλει να γίνεις τέλειος mm. Τέλειος σε όλα δηλαδή mm. Μα είναι δυνατόν θα μου πείτε Γίνεται αυτό κακούλι γίνεται να γίνουμε τέλειοι άνθρωποι δεν είμαστε αμαρτωλοί δεν είμαστε ναι γι' αυτό υπάρχει εξομολόγηση και είδες όταν πας την εξομολόγηση και κάνεις μια καθαρή εξομολόγηση αμέσως βγαίνεις από εκεί βγαίνεις, τέλειος όταν βγαίνεις από την εξομολόγηση βγαίνεις τέλειος Βεβαίω μετά θα ξανααμαρτήσεις Γι αυτό μετά πρέπει να ξαναπάζει για εξομολογήσεις. Αυτός δυο φορές τη βδομάδα εξομολογιώτανε. Δυο φορές. Δυο φορές τη βδομάδα. Και μου έλεγε μερικές φορές, τώρα βγάζω ένα βιβλίο, ένα, θα βγάλω ένα βιβλίο γι' αυτό. Ετοιμάζω ένα βιβλιαράκι. Μου έλεγε μερικές φορές, όταν του έλεγα Δυο φορές την εβδομάδα. Δεν, δεν χάθηκε ο κόσμος, πας την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Κι άμα δεν προλάβω. Κι άμα έρθει το δρεπάνι του θανάτου και με πάρει. Ήθελε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο. Να πως γίνεσαι τέλειος. Τέλειος δεν είσαι. Τέλειος δεν είμαι, κανεί δεν είναι τέλειος άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί αλλά η τελειότητα έρχεται μέσα από την εξομολόγηση, τη μετάνοια την απόφαση τη διόρθωση, τον αγώνα τον αγώνα και έτσι έρχεται η τελειότητα και φέτος τα μαθήματά μας αγαπητοί μου αδελφοί και αδερφές θα είναι από το βιβλίο της Αγίας Γραφής το βιβλίο των παροιμιών του Σολομόντος Του βλέπετε ότι έχουμε τόσα χρόνια τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια που το ερμηνεύουμε και έχει μέσα του τόσο μεγάλο θησαυρό ανεκτήμητο θησαυρό πραγματικά και μακάριος είναι εκείνος ευτυχής είναι εκείνος ποιος ποιος είναι ευτυχής ε, Μακάρι οι ακούοντες τον λόγο του Θεού και τηρούνται σε αυτόν <χε> και φυλάσσονται ο άλλος λέει άλλος επαγγελιστής λέει και τηρούνται σε αυτό Εκείνο είναι. είναι ο Μακάριος. Εδώ λοιπόν ευρισκόμαστε, σας υπενθυμίζω, στο ένατο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος. Πέρυσι, κλείνοντας τη χρονιά μας, προλάβαμε να αρχίσουμε το κεφάλαιο αυτό και ευρισκόμαστε ήδη, έχουμε ολοκληρώσει ήδη και τον έκτο στίχο τον έκτο στίχο των παροιμιών του ορωμών τι καταλάβαμε μέσα από αυτό το ιερό βιβλίο καταλάβαμε ότι ο Κύριος μας αγαπάει το έχετε καταλάβει αυτό αν το κατάλαβες, προχτές αυτό αυτός με είπε κάποιος, αυτό μου είπε κάποιος, ο Κύριος με αγαπάει, πάντα. Και τον έπιασαν τα κλάματα. Το κατάλαβες αυτό, ότι σε αγαπάει ο Κύριος. Αν το κατάλαβες, κοίτα να τον αγαπάς και εσύ και εγώ. Να μην είμαστε εκμεταλλευτές της αγάπης του. Να είμαστε, να τον αγαπάμε, βέβαια όσο μας αγαπάει εκείνος είναι αδύνατο. Αλλά τουλάχιστον να τον αγαπάμε, να τον, να, να, να, να τον σκεφτόμαστε, να τον έχουμε συνέχεια στην καρδιά μας. Το νόμο του, ο νόμος του να είναι το διαρκές μας ενθύμημα, να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας δηλαδή. Εκείνο λοιπόν που καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας τις παροιμίες του Σολομόντος είναι ότι ο Κύριος μας αγαπά. Και επίσης βλέπεις μέσα στις παροιμίες του Σολομόντος ότι ο Κύριος ζει τα προβλήματα του ανθρώπου. Τα ξέρει. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά όσο και αν ψάξεις τη ζωή σου δεν θα βρεις κάτι το οποίο για το οποίο μάλλον ο Θεός να μην μας δίνει μια απάντηση. Όλα τα προβλήματα, όλες οι υποθέσεις μας, όλες, όλες. Οι καθημερινέ οι καθημερινές υποθέσεις μας, τα πάντα. Όλα, για όλα έχει απάντηση ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό... Και δεν μπορείς να πεις Α! Υπάρχει και κάτι που μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ Δεν μπορείς να το πεις αυτό Για όλα υπάρχει ο νόμος του Κυρίου Για όλα υπάρχει το κριτήριο του νόμου του Κυρίου Πρέπει να βαδίσεις συγκεκριμένα επάνω σε αυτές τις ράγες του νόμου του Θεού, όπως το τρένο πρέπει να πηγαίνει στις ράγες, γιατί άμα φύγε από τις ράγες, εκτροχιάστηκε, τσακίστηκε, έτσι πρέπει και εσύ να πηγαίνεις επάνω στις ράγες του νόμου του Θεού. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Διαβάζω. τον στίχο 7 Ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμίαν ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε εαυτόν μη έλεγχε κακούς «Η να μη μισήσω σήσε, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προστίση του δέχεστε». Μέχρι εδώ και αν μας μείνει ώρα θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Είναι τρει στίχοι, ο 7, ο 8 και ο 9, περίεργα πράγματα λέγει εδώ ο Κύριος. Και μερικοί τους είδα την ώρα που διάβαζα, με κοίταξαν περίεργα, σου λέει τι λέει τώρα εδώ, γιατί είναι απλά, δεν είναι δύσκολο. Και κάποιο, ακόμα και ο λιγογράμματος πιστεύω να καταλάβατε μέσα στι άντρε περίπου τι λέει, Ο παιδεύον κακού, λέει, λείψετε εαυτό ατιμίαν. Τι σημαίνει αυτό, η λέξη παιδεία σημαίνει τιμωρία και γι' αυτό ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως που ο κόσμος δεν ήξερε πολλά γύρω από τον νόμο του Θεού και ήταν υπό το και τη δυναστεία της αμαρτίας ο Κύριος θυμάστε εφήρμοζε σκληρές τιμωρίε σε αυτούς οι οποίοι παρέβαιναν το Μωσαϊκό νόμο και γι' αυτό θυμάστε εκείνο που το αναφέρει και ο ίδιος ο Κυριός μας στην Καινή Διαθήκη ο αντί ο φθαλμού. οδόντα αντί οδόντος. τι σημαίνει αυτό τότε τι ήσχε έβγαλε το μάτι του άλλου θα σου βγάλουνε το μάτι Τελείω. Τον χτύπησες τον άλλον, του πας το χέρι, θα σου σπάσουνε το χέρι. Τον έβαζαν κάτω, τον βαστάγανε, ούρλιαζε, φώναζε, του κόψε το χέρι, τσεκούρι, κρακ κάτω. Τελείωσε. Του το μάτι, τον κρατάγανε κάτω, με το σουβλί, όξω το μάτι. Αυτή, είναι η, η, η, αυτή ήταν η δικαιοσύνη της Παλαιάς Διαθήκης η παιδεία λοιπόν η τιμωρία εφηρμόζεται και θα το βρούμε και άλλες φορές παρακάτω εδώ όμω λέει κάτι άλλο ο παιδεύων λείψετε εαυτό ατιμίαν τι σημαίνει αυτό εάν λέει τιμωρείς τον πώς να το πούμε όχι το κα, ο κακός ποιος είναι ο κακός εδώ είναι ο κακός χαρακτήρας αυτός ο οποίος, ο οποίος δεν διορθώνεται αυτός ο οποίος μένει κολλημένο στο κακό όσο και να τον τιμωράς εκείνος πάλι εκεί θα πάει ο ανάποδος άνθρωπος ο σκληρός άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν καταλαβαίνει από τιμωρίες τι λέει εδώ ο Κύριος ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτού ατιμίαν άστον λέει ο Κύριος μην τον παιδεύεις αυτό δεν πρόκειται να διορθωθεί αυτό είναι ανάποδος άνθρωπος Όσο το παιδεύεις Τον πελά θα βρει. Και ξέρετε αυτό ισχύει Ισχύει και για μας εδώ Έχουμε κάποιες τέτοιε Περιπτώσεις Που το λέτε και εσείς Στα παιδιά σας Υπάρχουν μερικοί γονεί Οι οποίοι έχουν κάποιους τρόπους να τιμωρούν, να παιδεύουν τα παιδιά τους όταν το βλέπεις σκληρό αδιόρθωτο εκεί άσε την τιμωρία εκεί βρες σε κανέναν άλλο τρόπο μπας και μπορέσεις να το διορθώσεις το παιδί υπάρχουν παιδιά και παιδιά υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι υπάρχουν χαρακτήρες και χαρακτήρες δεν είναι όλοι οι ίδιοι Άλλος με το να του τραβήξεις το αυτοί του πάει έγινε άλλος άνθρωπος διορθώθηκε άλλος δεν πάει να τον βάλει και να τον βαράς από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν αλλάζει, δεν γυρίζει εάν λοιπόν λέει τιμωρείς το στριφνό άνθρωπο το σκληρό άνθρωπο, τον αδιόρθωτο άνθρωπο όσο και αν τον τιμωρείς με λάθα ατιμία θα λάβεις θα σε ξεφτιλίζει θα βγει στον δρόμο θα σε ξεφτιλίζει προσέξτε έχει λόγο σας είπα εδώ ο Κύριος βλέπετε ακόμα και στην καθημερινότητά μας ποιος θα φανταζότανε ότι ο Κύριος θα κάτσει να ασχοληθεί με το αν πρέπει να τραβήξω το αυτοί του παιδιού μου ή δεν πρέπει ε βλέπετε σου λέει και πότε πρέπει και πώς πρέπει να το παιδαγωγήσεις το παιδί σου είναι μεγάλο το αξίωμα του πατέρα και της μάνας, το ξέρετε αυτό εμείς σήμερα το κάναμε της σαράδας άντε να το παντρέψουμε το παιδί ξέρει να γίνει μάνα αυτό ξέρει Ξέρει να γίνει πατέρας. Τι ξέρει. Αυτό δεν ξέρει καλά, λέγε ο μακαρίτης εδώ. Δεν ξέρει να κουμπώ στον παντελόγιο του ακόμα. Ξέρει να γίνει πατέρας και μάνα. Γι' αυτό θυμάστε ο πατήρ Γερβάσιος. Κάποιες, δεν ξέρω αν αποδοήσαστε τίποτα μαθήτριες, τον πατρός Γερβάσιου παλές, θυμάστε τι έκανε. Ο πατήρ Γερβάσιος είχε τι. Σχολές μητέρων και οι μανάδες οι μυαλωμένες επέρναν τα κορίτσια του όταν εφτάναν σε ηλικία 18-19 χρονών 20 χρονών στη σχολή εκεί να πάει Τα μάθεις με παντρευτείς τι παιδιά θα μεγαλώσεις πως θα τα φροντίσεις πως θα τα διδάξεις τι θα τους μάθεις ότι σου έρχεται στο μυαλό σου αυτά που βλέπουμε σήμερα τα χάλια αυτά Αυτά τα παιδιά τα οποία τα κατηγοράμε σήμερα τα κατηγοράμε Αυτά τα παιδιά παιδιά δεν κάσας είναι Κάσας παιδιά είναι Τα κατηγοράς για το πως κυκλοφοράνε τα κυκλο, τα, Γιατί ξενυχτάνε, γιατί πίνουνε Γιατί, γιατί, γιατί δινώνται ξεύγκλωτα Γιατί, γιατί ε, Κάποιος τα μάθε δεν βγήκαν έτσι Κάποιος τα δίδαξε Ο παιδεύων κακού λείψετε εαυτό αντίμεα. Και τι λέει παρακάτω, ελέγχον δε τον ασεβή, μομήσετε εαυτόν. Δηλαδή, εάν πιάσει, λέει τον ασεβή, και του κάνει το δάσκαλο, το βλάσιμο. Γιατί πείτε, τι σα έχω πει πολλέ φορέ άμα ακούς κάποιον και βλαστημάει και ευρίζει μην του πλησιάζει εκείνη τη στιγμή σου θα σε βλαστημίσει και εσένα χειρότερα θα γίνει θα πει ακόμα βαρύτερα πράγματα και αν δεν τον Χριστό και την Παναγία θα την βλαστημίσει μην του μιλάς ελέγχον δε τον ασεβή μου μήσετε αυτόν μην τον ελέγξεις το να σε βεί γιατί Εσύ θα πληγωθείς Μην του μιλάς άστονε να τον βρεις σε κάποια άλλη ώρα που θα είναι πιο ήρεμος Μίλησέ το αν πιάσει ο λόγος Γιατί Εάν του μιλήσεις την ώρα εκείνη Πού είναι πάνω στα νεύρα του την ώρα που υβρίζει Την ώρα που εσχρολογεί Την ώρα που βομολογεί Την ώρα που χειροδικεί oh, Μωμήσετε αυτόν Τότε το τραύμα θα είναι δικό σου Δεν θα είναι εκείνο Δεν του κάνεις τίποτα κακό Εσύ θα στενοχωρηθεί, Εσύ θα πληγωθείς εσύ, εσύ θα πληγωθείς Εσένα θα ανοίξει πληγή επάνω σου Αυτό σημαίνει μωμήσετε Μώμος είναι το τραύμα Βλέπετε τι μας διδάσκει ο Κύριος σήμερα Συμπεριφορά Απέναντι Στους άλλους Και κυρίω συμπεριφορά Απέναντι σε αυτόν ο οποίος Αμαρτάνει Δεν κάνεις πάρα το δάσκαλο; Τώρα παρακάτω Μη έλεγχε κακούς Άκου τι λέει Μη έλεγχε κακούς «Η να μη μισήσω ως είσαι» τον κακό λέει τον, τον δίστρωπο άνθρωπο, τον ανάποδο άνθρωπο, τον αδειόρθρωτο άνθρωπο, μη τον ελέγχεις. Μη του μιλάς, άστονε. Γιατί θα σε κάνει εχθρό θα σε μισήσει. «Μη ελέγχε κακούς, ή να μη μισήσω είσαι» άμα ελέγξεις το στραβόξυλο όχι μόνο δεν θα διορθωθεί όχι μόνο δεν καταλαβαίνει όχι μόνο δεν παίρνει αλλά θα σε κάνει και εχθρό θα σου κόψει την καλή μέρα όπως και γίνεται και προσέξτε μην είσαστε εσείς οι δίστροποι προσέξτε εδώ έτσι δεν νομίζετε ότι εμείς είμαστε οι εδώ μέσα και η κακία είναι απ' έξω. Είμαστε και εμείς κακοί εδώ μέσα πολλές φορές. Και εδώ ζυγίστε τον εαυτό σας, ζυγίστε. Πώς αντιδράς άμα έρθει κάποιος να σου κάνει μια υπόδειξη και να σου πει κυραμαρία Μαρία, κ. Κατίνα, πάνε εκτιμώθητο, το εδώ πέρα έκανες λάθος, με συγχωρήσα, το δίνει σωστό. Θύμωσες. Ε, τότε είσαι δίστροπος, ανάποδος άνθρωπος. Δεν θε να καταλάβει. Εγωισμό, βεβαίω. μη και αν μη κακούς, ή να μην Αλλά τι λέει παρακάτω. Και εδώ σα εύχομαι να είσαστε όλοι, και εσεί και εγώ. σοφόν και αγαπήσισε Μυαλό μου δεν τα ξεχνάω. Ξέρετε τι μου είχε πει κάποτε αυτός, ο Άγιος άνθρωπος που αξιώθηκα εγώ το ρεμάλι να βρεθώ στα πόδια του και να με διδάξει. Ξέρετε τι μου έλεγε. Εγώ λέει στην πατραϊκή που δούλευε. Δούλευε στην πατραϊκή. Εγώ πραγματικό φίλο λέει ένα είχα. Ένα φίλο είχα. Όλοι λέει με θαυμάζανε όλοι με τιμούσανε με λέγανε καλόγερο ερχότανε με συμβουλευότανε αλλά φίλος μου πραγματικός ένας ήταν και του λέω ποιος ένας μου λέει ο οποίος δεν μάθαινε σε χλωρό κλαρί. από το πρωί μέχρι το βράδυ με κυνήγαγε εδώ κάνεις λάθος, εκεί κάνεις λάθος, εκεί κάνεις λάθος χαιρόμουνα λέει, χαιρόμουνα γιατί αυτός που μου κάνει λάθος, λάθος, λάθος αυτός με διόρθωνε αυτός με έκανε καλύτερο είδες ο σοφός άνθρωπος έλεγχε σοφών και αγαπήσεις όταν ελέγξει ένα σοφό άνθρωπο ένα μυαλωμένο άνθρωπο θα σου πει και ευχαριστώ θα σε αγαπάει, θα σε θέλει φίλο του Άρα τι είμαστε εμείς όταν δεν θέλουμε τον έλεγχο όταν έρχεται κάποιος να μας πει κάτι και αμέσως στραβομουτσουνιάζουμε και δεν θέλουμε να τον ξανακαλυμερίσουμε ακούσε εκεί να μου πει εμένα να με προσβάλλει εμένα ε, κάτσε, λέει, άνθρωπο. τι σε προσβάλε; σου έδειξε το λάθος σου σου είπε την να τελειάσω σου. σου είπε εκείνο το οποίο κάνεις λάθος αν είσαι σοφός άνθρωπο. Τι πρέπει να του πεις και ευχαριστώ και να τον αγαπήσεις Αυτό είναι φίλος σου Και ας με μίσος απειραντής σου Εσύ αυτόν πρέπει να βλέπεις φίλος σου <ΣΣΣ> Είδες έλεγχε <σοφών> και αγαπήσεις <ΣΣ> Πήγαινε να μιλήσει σε ένα σοφό άνθρωπο Σε ένα πνευματικό άνθρωπο σε ένα πνευματικό σήμερα τι είπα τώρα, τι μου ήρθε στο μυαλό, έρχομαι από την Αθήνα έρχομαι, ξέρετε. Είχα πάει σε μια χειροτονία ενός επισκόπου καινούριου. Άγιος άνθρωπος, σοφός άνθρωπος, πνεύμα Άγιον, πνεύμα άγιο. πνεύμα άγιο. Είναι ο νέος Μητροπολίτης της Αιτωλοκαρνανίας απέναντι. Εύχεστε υπέρ αυτού να τον αξιώνει ο Κύριος να είναι έτσι μέχρι τελευταία του αναπνοή σου. Άγιος άνθρωπος. Πνευματέμφορος Άνθρωπο Άνθρωπος ταπείνωσης. Ταπείνωσης. Να ποιος είναι ο σοφός. Να πας να του πει μια υπόδειξη, να του πει ξέρεις, αδελφέ μου εδώ κάνεις λάθος, να με συγχωρείς, δεν είναι σωστό αυτό. Ο! Oh, δεν έχει έτσι ναι παππούλι να είναι προκειμένο σωστό είναι εκεί φέρεται έλεγχε σοφό και αγαπήσισε τι λέει παρακάτω δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστω mm -hmm. πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο Πε του, κάν μια υπόδειξη. Πήγαινε σε, μια, σε έναν Άγιο άνθρωπο και πες του, εδώ κάνετε λάθο Να δεις πώς θα σε αντιμετωπίσεις. να σου φιλίσει τα χέρια και τα πόδια. Γιατί είπαμε? Γιατί βλέπει να διορθώνεται. Να γίνονται αγιότερος, σοφότερος. Δίδου σοφού αφορμήν και σοφότερος έστε. Εκείνο δεν σε αντιμετωπίζει όπω σε αντιμετωπίζει ο αδιόρθωτος, ο κακός. Εκείνο το βλέπεις, σου λέει, αυτός με διορθώνει, αυτός είναι δικό μου άνθρωπος. Αυτός με αγαπάει. Αυτός για να έρθει να μου πει μια κουβέντα, θες από κακία του, θες από καλοσύνη του, θες γιατί με αγαπάει, θες γιατί με μισεί, θες γιατί δεν θέλει να, να, να, να προκόψω. Πάντως και μόνο που έρχεται και μου βρίσκει τα στραβά μου και με διορθώνει, αυτός για μένα είναι φίλος μου. καταλάβατε αδερφοί μου αυτά σας είπα μην τα παίρνετε μόνο όσους από τη θέση του διδασκάλου να τα παίρνετε και από τη θέση του διδασκομένου και θα να σας πω μια πικρή μου εμπειρία πικρή μου εμπειρία ξέρετε πως έχουν φύγει από το μέσα εσείς οι παλαιότεροι το ξέρετε πολύ καλά. Και ξέρετε γιατί φύγατε. Το λένε πολλέ φορέ. Και μου το μεταφέρουν κάποιοι άλλοι που τους βρέσκουν στο δρόμο και του λένε μου αρέσει κάθεται ερχόσον να γύρω στον αγιομάξιμο. Γιατί δεν έρχεσαι τώρα, μωρέ. Α, αυτό βρίζει, μωρέ, μας βρίζει, μωρέ. Λέει για τα μαμένα τα μαλλιά, μωρέ. Λέει για τα κομμένα τα μαλλιά, μωρέ. Δεν μα αφήνει σε χλωρό Τι δείχνει ότι δεν είσαι σοφός. Ναι, λέω για αυτά, για αυτά λέω, για τα κομμένα τα μαλλιά λέω και δεν τα λέω γιατί τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή και σου εξηγώ την Αγία Γραφή. Και αν είσαι σοφός, τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι λάθος. αφού κάνω λάθος ρε παιδιά να θυμώσω και να φύγω ευχανολέθως αυτό είναι το σωστό δεν είναι το παραδέχεσαι ότι είναι το σωστό και όχι μόνο εδώ σας είπα κάνω Θεός να με λέει περίπου δέκα κηρύγματα και σάρα κηρύγματα το ίδιο έχω αντιμετωπίσει ακούσε εκεί λέει να μας προσβάλλει μα τι σας είπω πρόσβαση Λόγο Θεού θέλεις να σου κηρύξω για πέσω. Τι Λόγο θέλεις να σου κηρύξεις? Εγώ διάκονος Κυρίου είμαι. Δεν, είμαι δεν ήρθα εδώ να σας πω Φιλοσοφίες, δικά μου λόγια Όχι Του Κυρίου λόγια ήρθα να σας πω και κλαίω και θρηνώ αδερφοί μου όταν βλέπω στις τηλεοράσεις πολλές φορές περκούς ιερείς και επισκόπους δυστυχώς να λένε κοσμικά πράγματα και να μην θέλουν να ορθοτομήσουν το λόγο της αληθίας του Χριστου σήμερα σας είχα εκεί πέρα στη χειροτονία του επίσκοπου να ακούσετε φρικτούς όρκους φρικτούς όρκους Φρικτού όρκους Φρικτού όρκους που λέει ο επίσκοπος την ώρα που ξέρετε τι λέει ορκίζομαι λέει ορκίζομαι να τηρήσω όλο το πιδάλιο τους κανόνες της εκκλησίας ζωής μακάρι να μου δώσει ο Θεός χρόνια όχι για τίποτα άλλο, σας το λέω αλήθεια όχι για τίποτα άλλο να κάτσω να μου δώσει μια φορά αφορμή να αρχίσω το πιδάλιο να σας το διαβάζω δεν θα πει κανένας εδώ μέσα δεν θα δεν φύγετε όλοι ενώ ο σοφός άνθρωπος. Ξέρετε τι μου έλεγε, όταν πήγα λέει, στον πατέρα Γερβάση, λέει και άκουσα πρώτη φορά και άκουγα και διά, και έλεγε. Εγώ λέει κάτσε από κάτω και σημείωνα και πήγα μετά λέει, στα βιβλιοπολία τα χριστιανικά που υπήρχαν τότε και μάζεψα όλα τα βιβλία που άκουσα στα κηρύγματα του γέροντα. Τα διάβασα όλα, τα ρούφιξα όλα. Τον έξε ενδιαφέρον. Βλέπεις άμα έχει ενδιαφέρον. Άμα έχει ενδιαφέρον, κοιτάς να μάθεις μετά τα Για κάτσε ρε παιδί μου. ετούτο κάτι λέει εδώ πέρα. Κάτι λέει. ετούτο ο μπαμπάς που ήρθε ο Τιμόθεος, πέρα και εδώ πέρα. Κάτι λέει, κάτι λέει, κάτι λέει, κάτι είπε. Που μας ενόχλησε σήμερα. Μας τρούπισε. Δεν πάμε να δούμε έγινε σωστό αυτό που λέει. Βλέπετε τι ενδιαφέρον είχε. «Δίδρου σοφού και σοφότερος έστε». Εάν είσαστε σοφοί, εδώ θα τα αποδείξετε. Εδώ θα τα αποδείξεις. Όταν θα έρθει κάποιος να σου πει κάτι, να σε διδάξει, να σε παρατηρήσει, να σου υποδείξει το λάθος σου. Να σε διορθώσει. Εκεί δεν πρέπει να θυμώσεις. Εκεί να πει ναι αδελφέ έκανα λάθος. συγχώραμε. Όντως έτσι είναι όπως το λες. Ναι θα διορθωθώ. Γιατί θυμώνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να διορθωθούμε αδερφή μου γιατί μας αρέσει να μένω μέσα στην αμαρτία στο κακό. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστω. Τι λέει παρακάτω και θα ολοκληρώσουμε. Πρώτο κήρυγμα σήμερα θα σας χαρίσω πέντε λεπτά γιατί από την άλλη θα σας τρώω όλο και παραπάνω. Επομένω, σα καλοπιάνω σήμερα, σα δίνω πέντε λεπτά αυτά, χάρη. Αλλά από την άλλη δεν μιλάτε. Από την άλλη έχει παραπάνω. Λοιπόν, γνώριζε δικαίο και προστίση του δέχεστε. Πήγαινε, λέει, στο δίκαιο άνθρωπο και πε του το λάθο του το δίκαιο, το σωστό, τον Άγιο άνθρωπο πήγαινε πες του, ξέρεις θα σου πει σε ευχαριστώ και όποτε βλέπεις ότι κάνω λάθος να έρκεσαι να με διορθώνεις αυτό σημαίνει η του δέχεστε άμα δει ότι πηγαίνεις να του κάνεις μια παρατήρηση και του λες το σωστό μετά σε θέλει δίπλα του συνέχεια να του κάνεις παρατηρήσει. Βλέπεις ο Άγιος άνθρωπος, ε. Σε θέλει διδάσκαλό του. σε τέλη... Ας είναι Άγιος αυτός. Ας είναι Άγιος, ας είναι κορυφή. Σε θέλει δίπλα του. Άμα βρεις έναν Άγιο τέτοιο, όπως εγώ είχα βρει ετούτον, είχαμε την υψίστη τιμή να τον γνωρίσουμε και να μαθητεύσουμε κοντά του. Όταν λοιπόν επήγαινες και του έλεγες, «Κ. Γιώργη, που βλέπεις, ότι κάνω λάθο πες μου παιδάκι μου. τώρα, εγώ, να πάνα να διδάψω αυτό. Και όμως, το απολάμβανε, το ήθελε. Γιατί βλέπετε, αυτοί είναι, ποιοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ενδιαφέρονται για την ψυχή τους, αδελφού μου. Εμείς βασικά, ξέρετε κάτι, Θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας αλλά θέλουμε να τη σώσουμε όπως θέλουμε εμείς. Βρόμικοι, αμαρτωλοί, πονηροί, διαστραμμένοι όπως είμαστε αλλά θέλουμε μετά να πάμε και στον παράδεισο. Ο, κύριο, ο, ο, ο, ο Άγιος Άνθρωπος θέλει να πάει στον παράδεισο αλλά όπως τον θέλει ο Κύριος. Καθαρός. Και γι αυτό βλέπετε σε όλη τους τη ζωή Άγιοι τι να ναι, κάνανε, όλο καθάριζαν τον εαυτό τους. Βρέσε ποτέ καναν Άγιο και κάν μια παρατήρηση να δεις πως θα τη Αλλά να είναι Άγιος όμως, να είναι Άγιος πραγματικά, βλέπουν, σε ευχαριστώ πάρα Τι τίποτα, δεν θα παραξηγηθεί ούτε τίποτα. Εκεί θα τον ζηγίζεις τον εαυτό, να δεις πόσα απίδια πιάνει ο που λέει βαρημία εκεί θα ειδείς τι βαρύτητα έχεις σαν χριστιανός όταν έρθει ο άλλος να σου κάνει μια παρατήρηση να σου κάνει μια υπόδειξη να σου πει κάτι εκεί θα ειδείς αν πεταχτείς, λες και σε τσίμπησαι αλογόμιγα εκεί σημαίνει ότι μέσα σου δεν υπάρχει δεν υπάρχει σοφία, πνεύμα Άγιον δεν υπάρχει ταπεύρωση άμα σου κάνει μια παρατήρηση και αμέσως τη δεχτήση και του βάλεις και μετάνια και τον ευχαριστήσεις εκεί σημαίνει ότι κάτι έχει αρχίσει να γίνεται μέσα σου εκεί σημαίνει ότι κάτι πνεύμα Άγιον σε επισκέπτεται σιγά σιγά κλείσαμε εδώ τελειώνουμε εδώ αγαπητοί μου αδερφοί τα... και τον ένατο στίχο όπως είπαμε και αν θέλει ο Κύριος θα επιστρέψουμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο. Σας είπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερώστε και αυτούς οι οποίοι σήμερα δεν το μάθανε πρώτη μέρα άλλωστε και σα εύχομαι για μια ακόμα φορά και η νέα αυτή να είναι χρονιά ευλογημένη και καρποφόρα. Αμήν.